Ραδιοκαταγραφές. Η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φιωτετικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Απόψεις Γκάλοπ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 Αγαπητοί Ακροατές της Πυραϊκής Εκκλησίας, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 91,2 της Πυραϊκής Εκκλησίας. Και φέτος για 22η συνεχή χρονιά οι ραδιοκαταγραφές, η ραδιοφωνική εκπομπή της Χριστιανικής Φιδιτικής Ένωσης θα είναι κοντά σας για την επόμενη μία ώρα. Μαζί μα στο στούντιο βρίσκονται ο Φίλιππος Αδογάνης. Καλησπέρα. Ο Γιάννης Αδοαμβουλάκης. Καλησπέρα. Και ο Θανάσης Καραμαλαγητός και μας. Στα τηλέφωνα του σταθμού 210 -41 18 602 και 210 -41 18 -640, περιμένουμε σχόλια και παρατηρήσει για το σημερινό καυτό θέμα που πρόκειται να συζητήσουμε. Επίσης, σας θυμίζουμε ότι οι παλαιότερες εκπομπές μπορείτε να κατεβάσετε από το site της Χριστιανικής Φιδιτικής Ένωσης www.hfe.gr Όπως επίσης που περιμένουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας, αντιρρήσει ή προτάσεις για τις εκπομπές ή την επιθυμία σας να έρθείτε εδώ μαζί μα στο στούντιο στο email της εκπομπής, radiocaταγραφές, παπάκι, Παρά τα πολλά ε, και μαζεμένα έτσι, γεγονότα αυτής της εβδομάδα που ήταν καυτά στην πολιτική ελληνική επικαιρότητα, εμείς είπαμε να ξεφύγουμε και να πάμε στα ακόμη πιο σημαντικά που περάσαν έτσι, και δεν τα αγγίξαμε καθόλου, ήταν οι εκλογές πρόσφατες που γίνανε στην Τουρκία και με αφορμή αυτό το θέμα αποφασίσαμε ολόκληρη η σπιρνή μα εκπομπή όπως και η επόμενη του επόμενου Σαββάτου να είναι πάνω στη θεματική της εξωτερικής πολιτικής σημερινής Τουρκίας και σε αυτό που ονομάζεται το δόγμα του νεοοθωμανισμού mm -hmm. παίρνοντας αφορμή από αυτό να μιλήσουμε για κάτι πιο διαχρονικό ως προς την Τουρκία και το πως μας επηρεάζει η δική της πολιτική Μετά λοιπόν και τα αποτελέσματα των εκλογών της ε, περασμένης εβδομάδας όπου ο Πρωθυπουργό της Τουρκίας, ο Ρετζέπτα κα Ερντογάν κατήγαγε νίκη τεράστια, μια εκλογική νίκη που του έδωσε πάνω από 50% ε, των ψήφων του τουρκικού λαού και πήρε 326 από τις 550 έδρες στο κοινοβούλιο. Ήταν, θα πρέπει να πούμε, από τα υψηλότερα ποσοστά που πήρε ποτέ Τούρκο. Ε, και εκλέγεται για τρίτη φορά πρωθυπουργός στην Τουρκία, αυξάνοντα κατά 4% τα ποσοστά του ε, από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση και κατά 25% από την προπροηγούμενη. Πιο συγκεκριμένα, να πούμε ότι το κόμμα λοιπόν του κυρίου Ερντογάν έλαβε τέσσερις έδρε λιγότερε από εκείνε που απαιτούνταν ώστε να έχει τα τρία πέμπτα τη Βουλή και να μπορεί να προκηρύξει δημοψήφισμα. Ε, για την αλλαγή του συντάγματος, η οποία αυτή τη στιγμή αποτελεί και τη μεγαλύτερη προτεραιότητα της νέας θητείας του κ. Ερντογάν. Ε, λέει συγκεκριμένο στο διάγγελμα που έβγαλε αμέσως μετά την, την, το τέλος της καταμέτρησης, ε, της ψηφοφορίας, ότι θα απευθυνθούμε στην αντιπολίτευση και θα επιχειρήσουμε συνομιλίε για συνένεση για να καταρτήσουμε ένα σύνταγμα που θα ικανοποιεί όλα τα τμήματα του πληθυσμού. Αν ολοκληρώσει ο κύριος Ερντογάν τη θητεία του ε, και την τρίτη αυτή θητεία θα γίνει ο μακροβιότερος ηγέτης της Τουρκίας μετά το Μουσταφάκη Μάλατα Τούρκ. Η επανεκλογή του και μάλιστα με αυξημένο ποσοστό σε σχέση με το 47% που πήρε το 2007 του δίνει την ευκαιρία να εδραιώσει τη νίκη του επί των στρατιωτικών ε, πασάδων του κεμαλικού κατεστώτως οι οποίοι συνέταξαν το σύνταγμα που έχουν μέχρι σήμερα το 1980 και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να το η επιθυμία του είναι να το κάνει προεδροκεντρικό διότι έχει δηλώσει ότι θα αποχωρήσει από την πολιτική σκηνή μετά από την ολοκλήρωση και αυτής της τρίτης του θυσίας και πιθανότατα θα, προχω... θα βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας. σημείο αυτό να πούμε και δυο λόγια για τους χαμένους ή υπόλοιπους κερδισμένους. Ε, το δεύτερο κόμμα, το Ρεπιβλικανικό Λαϊκό Κόμμα, που, ήταν, που είναι η υπολοιπους κερδισμενους το δευτερο κομμα το ρεπουμπλικανικό αντιπολίτευση και μαλική έλαβε το 26%, αύξησε τους βουλευτές του στην Βουλή. Βέβαια είναι πολύ πολύ μακριά από το πρώτο κόμμα. Ο μεγάλος χαμένο ήταν το ακροδεξιό κόμμα εθνικιστικής δράσης. Έχω την αίσθηση ότι είναι το κόμμα που θα λέγαμε ότι έχει τη σχέση όλας με τους γκρίζους λύκου. Ε, πήρε ένα 13% κατάφερε να μπει στη, στη Βουλή το οποίο προσπαθούσε να μην επιτευχθεί το κόμμα του κ. Ερντογάν ώστε να πάρει τις έδρες που, θα, που, που δεν θα λάμβανε το κόμμα εθνικιστικής δράσης. Πάντως εν τέλει αυτό που λέμε αριστερά κόμματα δεν υπάρχουν με την έννοια που τα θεωρούμε εδώ πέρα στην Τουρκία. Ε, με την έννοια που τα θεωρούμε εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν στην Τουρκία. Γιατί και το πιο ακραίο πάλι είναι εναντίον της Ελλάδας επεκτατικό πάρα πολύ. Χωρίζονται σε κεμαλικά ή ισλαμικά. Δηλαδή του Ερντογάν το κόμμα είναι ένα κόμμα ισλαμικό. Mm -hmm. ε, και φυσικά η μεγάλη κερδισμένη μετά το κόμμα του Ερντογάν είναι οι Κούρδι βουλευτές που... Κατάφεραν ω ανεξάρτητοι να μπουν στη Βουλή για να, γιατί υπήρχε το πρόβλημα με το, 10%, το πλαφόν του 10%. Τέλο πάντων, έλαβαν 36 έδρε, ε, τι αύξησαν δηλαδή, και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για το αν τελικά η κυβέρνηση του Ερντογάν θα καταφέρει να συνεργαστεί μαζί του ε, και να φτάσει σε μια συνένεση ή όπω δήλωσε ο, ο Τσαλάν από τη φυλακή όπου βρίσκεται, ότι τελειώνει η ανακοχή, την, η εκεχηρία που είχε κηρυχθεί μεταξύ Κούρδων, Ανταρτών και Τούρκων την επομένη των εκλογών. Τελειώνει λοιπόν την επόμενη των εκλογών και θα πρέπει ο Ερντογάν άμεσα να βρει λύσει στα προβλήματα του Κουρδικού. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια, έτσι κάναμε μια σύντομη εισαγωγή, δίνοντας κάποιες συνοπτικές πληροφορίες. Θα σας πούμε για κάποια πράγματα ακόμη που μας έχουν προβληματίσει και έχουμε βρει σε άρθρογραφία και βιβλιογραφία για την τουρκική εξωτερική πολιτική ή δράση που υπάρχει. Προσημειώνουμε από τώρα ότι δεν θα αναφερθούμε στην ε, δράση της εξωτερικής πολιτικής, στην, ε, τουρκικής εξωτερικής πολιτικής στην Ελλάδα, δηλαδή αυτό που θα ονομάζαμε πιθανώς στις μειονωτικές ομάδες ε, που υποστηρίζουν η Τούρκοι ότι υπάρχουν στην Ελλάδα, στο, αυτό που ονομάζεται το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών Μουσουλμάνοι της ε, Δυτικής Θράκης. Ε, ε, δεν θα αναφερθούμε στη δράση του, του προξενείου εκεί αλλά θα μιλήσουμε για άλλες περιοχές του κόσμου και πώς αντιμετωπίζεται η τουρκική εξωτερική πολιτική από τους ξένους ή από τους Έλληνες της ε, ε, Ρωμιούς που ζουν στην Τουρκία. Αγαπητοί μα, Εκδοτέ, είστε συντονισμένοι στου 91,2 από την Πυριακή Εκκλησία και συγκεκριμένα την εκπομπή «Ραδιοκαταγραφές» που μιλούνται και παρουσιάζουν τα μέλη τη Χριστιανικής Συνδυτική Ένωση. Η σημερινή μα εκπομπή ασχολείται με την Τουρκία και την εξωτερική τη πολιτική, πώ αυτή επηρεάζει την Ελλάδα. Ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι, όχι τόσο με τι σχέσει Ελλάδα-Τουρκία και με τη μειονότητα κτλ. στην Δυτική Θράκη. Συναναν, στη Θάκη βασικά, ε, εμείς είχαμε ασχοληθεί παλιότερα ε, με, την, ε, με το θέμα αυτό και τα δεκτενόμενα εκεί με το, τα προβλήματα που δημιουργούνται με το προξενείο. Ε, μπορείτε να κατεβάσετε μια παλιότερη εκπομπή από, το, από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, χφ.gr, ε, όπου είχαμε πάρει μια συνέντευξη από τη Χαρά Νικοπούλου και μας είχε δώσει κατά αποκλειστικότητα μια συνέντευξη Ακριβώς ένα χρόνο πριν. Και επίσης να πούμε ότι στην εκπομπή της επόμενης εβδομάδας θα ασχοληθούμε περισσότερο με τα ελληνοτουρκικά ζητήματα και το, το ελληνικό πρόβλημα εξωτερικής πολιτικής κάτι λίγο που μπορεί να φανεί περίεργο αν συζητάμε για τις επεκτατικές προσπάθειες της Τουρκίας για την Ελλάδα που φτάνουν μέχρι κάποια βραχονησίδα σε κάποιο νησί, σε όλο και περισσότερα νησιά. Ίσως θεωρούν οι Τούρκοι να ότι έχουν και υφαλοκρηπίδα και μέχρι την Αμερική. Τι εννοούμε με αυτό. Άμα δείτε, μπορούμε να επικαλιστούμε ένα άρθρο της Καθημερινής πρόσφατο το οποίο αντίστοιχα επικαλείται ε, άρθρο του New York Times, το οποίο ήταν αρκετά ε, επιφυλακτικό, ως προς την παρουσία ενός αποκαλούμενου τουρκικού κινήματος στις Ηνωμένε Πολιτείες. Υπερθεματίζοντας, αναφέρει το άρθρο, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αργά αλλά σταθερά συντελείται η άλωση καταρχήν του Τέξα και, και κατά δεύτερων 24 άλλων αμερικανικών πολιτείων. Όχι από τον Μωάμεθον Πορθητή, αλλά από το φιλινικό κίνημα του Φετουλά Γιουλέν, ενός Τούρκου ημάμι, ο οποίος ζει από το 1999 στη ΣΥΠΑ και έχει στήσει εκεί ένα καταπληκτικό διεθνές δίκτυο, το οποίο προωθεί τη διδασκαλία του και θα έλεγε κανείς τα συμφέροντα του κίνηματος. Πρόκειται για θρησκευτικό, κοινωνικό και εθνικιστικό κίνημα, του οποίου οι οπαδοί ιδρύουν σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, συνολικά 120, σε αστικά κέντρα 25 πολιτιών. 33 υπάρχουν μόνο στο Τέξας και απορροφούν ετησίως 100 εκατομμύρια δολάρια των φορολογουμένων, σημειώνουν οι Times της Νέας Υόρκης, σε εκτενές δεπορτάζ για τα συνδεδεμένα με τη σχολεία, σχολεία Charter, που αυξάνονται και πληθύνονται στο Τέξας. Πρόκειται για σχολεία που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο και από δωρέες, αλλά δεν υπόκεινται στου κανόνες που θεσπίζουν τη λειτουργία των κρατικών ιδρυμάτων. Από το δημοσίευμα των Times αναδύεται δυσφορία όχι μόνο για τα τουρκικά σχολεία όπως τα αποκαλούν μερικοί στην Αμερική αλλά και για τις τουρκικές κατασκευαστικές εταιρίες, εταιρείε υπηρεσιών εστίασης και πάσης φύσεως ομίλους. Επικαλούμενοι τι δραστηριότητε της κατασκευαστικής TDM Contracting και της Harmony Schools που δραστηριοποιείται στο Τέξας, οι Times περιγράφουν τη λειτουργία ενός καταπληκτικού δικτύου που μονοπολεί μεγάλα κατασκευαστικά έργα και που φαίνεται να εισάγει Τούρκους δασκάλους και υπαλλήλους με αδιαφανείς διαδικασίες, χάρη σε με υψηλά πρόσωπα και σε πληρωμένα ταξίδια στην Τουρκία». Επί και σχολείων και ιδρυμάτων είναι Τούρκοι, με πολύχρονη παραμονή και σπουδές στις Ηνωμένες δάσκαλοι και αθηγητές πανεπιστήμιων, οι οποίοι αρνούνται ότι κατευθύνονται από τον Κιουλέν, δεν πείθουν όμως τη reporter των Times της Νέας, Υόρκη, της Νέας Υόρκης, Στέφανη Σόλ. Η έρευνα στα σχολεία της Harmony με τους 16.000 μαθητές, Άνοιξε 8 νέα σχολεία μόνο το 2010, το ερώτημα μήπω τελικώ τα σχολεία χρησιμοποιούν τα χρήματα των φορολογουμένων προ όφελο του κινήματο του Γκουλέν, δίνοντα δηλαδή μεγάλε δουλειέ σε οπαδού του Γκουλέν ή προωθώντα μέσω διακανονισμών με τοπικά εδρήματα τη διδασκαλία του Γκουλέν και τον τουρκικό πολιτισμό, γράφει η ρεπόρτερ. Σύμφωνα με κοινωνιολόγου, τα σχολεία επίδειξαν το κυρίω όχημα για τη μεταλαμπάδευση σε όλο τον κόσμο των ιδεών του Γκουλέν που διδάσκει την υιοθέτηση τη σύγχρονη ζωή μέσα από μια η οικουμενική εκδοχή του Ισλάμ με πυρήνα το χισμέτ, δηλαδή τις δημόσιες υπηρεσίες. Μεγάλη προσδοκία των Ιδρυμάτων είναι οι μαθητές να διαπρέπουν κυρίως τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες. Μόνο που μαζί με τους μαθητές διαπρέπουν και οι διάφορες τουρκικές κατασκευαστικές εταιρίες, Όπως η TDM, ο ιδιοκτήτης της και μάλλον Ξούς, είναι πρόεδρος του Τυρκουβάζ Συμβουλίου για Αμερικανούς και Ευρασιάτες, μια οργάνωση ομπρέλα διαφόρων Ιδρυμάτων του ιδρύματο με επίκεντρο ένα ε, συγκρότημα στο Χιούστο Ιδρύθηκε το 2009 και από τότε μαζί με μια άλλη ευκαιρία, εταιρεία μοιράστηκαν 50 εκατομμύρια δολάρια από κατασκευαστικά έργα. Αμερικανικές κατασκευαστικές εταιρείες αναρωτήθηκαν πως μια νεότευτη εταιρεία καταφέρει να τους παίρνει τις δουλειέ στη στιγμή που οι προσφορές τους είναι καλύτερες από αυτές των τουρκικών εταιρεών. Τουλάχιστον είναι φανερό ότι τα αντανακλαστικά που έχουν στι Ηνωμένε Πολιτείε είναι λίγο πιο γρήγορα. Από αυτά που μπορεί να έχουμε στην Ελλάδα ή σε άλλε περιοχέ. Όχι, αυτό έλεγα. Δεκαέξι χιλιάδε μαθητέ και εδώ <laughs> χρόνια μαθητές και <laughs> εφένια, δεν θα μπορεί να το πει γρήγορα. Αλλά... Βέβαια είναι και αντανακλαστικά <laughs> οικονομικά, <laughs> δεν είναι δηλαδη τόσο πολύ ζητήματα εθνικά ή ε, πολιτική εθνική. Τίθονται όσο... και τα δύο εδώ από ότι αν πρόσφερε. Δηλαδή από τη reporter αναφέρει και αφενό ότι παίρνουν δουλειέ από κατασκευαστικέ εταιρείε ντόπιε, που οι ντόπιε εκεί σημαίνει αμερικανικέ, ε, και ότι χρησιμοποιούν. Ε, χρήματα των, φορο, των Αμερικανών φορολογουμένων για να μπορούν να διαδίδονται ιδέες του Γκυλέν. Νομίζω ότι σαν κέντρο έχει το, το χρήμα και το ότι ποιος τελικά πληρώνει ή ποιος κερδίζει ε, οικονομικά και όχι τόσο πολύ το, ε, το εθνικό που είναι λογικό εντάξει να μην τους ενδιαφέρει τόσο πολύ. Νομίζω ε. ότι έχουν λίγο παραβλέψει τη σημασία αυτού του φαινόμενου οι Αμερικάνοι κυρίως διότι ασχολούνται με άλλα πράγματα στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική τους και πιστεύω ότι θα βρεθούν προαπρόπτων εάν θα του δώσουν τη δίωσα σημασία Ω προ το, το Ισλάμ πάντως είναι αρκετά επιφυλακτική ε, οπότε φαντάζομαι πιθανό να το φοβούνται και γι' αυτό και είχα διαβάσει ότι ναι μεν έχει ένα πιο φιληρινικό μανδύα αλλά, ο Γκυλένα, αλλά είναι αρκετά φανατικό ε, Ισλαμιστής αρκετά αυστηρό και με αυτό, αν δεν κάνω λάθος, συνδέεται πάρα πολύ στενά ο, ο Ερντογάν ο οποίος δεν μπορεί να το πει τώρα γιατί είναι σε ενός, επικεφαλής ενός τυπικά κοσμικού κράτους αλλά στην πράξη έχει μια καθαρά εσλαμιστική ατζέντα την οποία προωθεί. Επίση, η ατζέντα αυτή με τα σχολεία που υπάρχει που στην ουσία είναι μια πνευματική είσοδο σε άλλες χώρες του δικού σου πολιτισμού και επομένω και της δικιάς πολιτικής ε, πριν από κάποιους μήνες πέρασε ε, ε, ετέθεο ζήτημα και στη Γερμανία. Δηλαδή ο Ερντογάν ανοιχτά νομίζω είπε, ζήτησε από την Μέρκελ και από το γερμανική κυβέρνηση να αναγνωρίσει ε, σχολεία τουρκικά, τουρκικών μάλλον ε, ε, εκμάθησης τουρκ, τουρκικών και το να γίνονται τα μαθήματα στα τουρκικά για τα παιδιά των τουρκων μεταναστών mm. που βρίσκονται εκεί, που είναι μια τεράστια μειονότητα Στη... Οι... μεταναστών στη οι Γερμανοί λένε για πλάκα και λένε ποια είναι η πιο μεγάλη τουρκική πόλη το μόναχο ναι, ναι, ναι. Η... για να δείξουν πόσο πολύ κόσμο κόσμος ε, είναι εκεί ή στο Βερολίνο ας πούμε υπάρχει σαν ανέκδοτο ότι δεν χρειάζεται να μιλάς απαραίτητα γερμανικά άμα μιλάς τουρκικά μπορείς εύκολα να συνεχθείς ναι Στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Αγαπητοί μας ακροατές είστε συντονισμένοι Σου 91.2 ακούτε την Πυραϊκή Εκκλησία Και συγκεκριμένα την εκπομπή Ραδιοκαταγραφές που επιμολούνται και παρουσιάζουν Τα μέλη της Χριστιανικής Ιδετικής Ένωσης Για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σα, μπορείτε να Τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα του σταθμού 210-4118-602 Και 210-4118-640 ε, Όπως επίσης μπορείτε να μας στείλετε κάποιο email Αν θέλετε στο ραδιογραφ... Ραδιοκαταγραφές και από το site μας www.hfe.gr μπορείτε να κατεβάζετε παλιότερες εκπομπές. Συγκεκριμένα επειδή είναι σχετική, σας παραπέμπουμε σε μια παλιότερη που είχε γίνει με την κυρία Χαρανικοπούλου. Το θέμα της εκπομπής μας λοιπόν είναι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας ε, σήμερα και μετά την συζήτηση έτσι, που είχαμε ε, εδώ, ε, ε, θελήσαμε να μιλήσουμε και με έναν άνθρωπο που τα έχει μελετήσει από πιο κοντά τα ζητήματα αυτά και συγκεκριμένα τον καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου τον κύριο Ζούνογλου ο οποίος θα είναι σε λίγο μαζί μας τηλεφωνικά και δέχθηκε έτσι με πολύ ευγένεια να μας δώσει μια τηλεφωνική συνέντευξη γύρω από αυτά τα ζητήματα. Στο σημείο αυτό έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ουζούνογλου. Ο κύριο Ουζούνογλου είναι καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πρόεδρο τη Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινοπολιτών. Και φυσικά είναι και ο ίδιο Κωνσταντινοπολίτη, όπω προείπαμε. Μα κάνει την τιμή λοιπόν να είναι μαζί μα και να συζητήσουμε τα ζητήματα που ήδη έχουμε θέσει αδρομερό για την ε, τουρκική εξωτερική πολιτική. Κύριε Ουζούνογλου, καλησπέρα σα και yeah, σα ευχαριστούμε. Γεια σας. Ε, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε ρωτώντας σας με λίγα λόγια τι σημαίνει οθωμανισμός, τι ήταν να. ο οθωμανισμός της παλιάς εποχής και τι είναι ο σημερινός νεοοθωμανισμός. Κοιτάξτε, ο όρος οθωμανισμός λίγο ασυνήθιστος είναι αλλά ο οθωμανική αυτοκρατορία ήταν το κράτος το οποίο ιδρύεται το 1300 περίπου σαν μια ε, Φιλή 200 οικογενειών, αλλά καταφέρνει μέσα σε 100 χρόνια περίπου, εγκαθιδρύεται στα εδάφη της ε, ε, βυζαντινής Αυτοκρατορίας όπως ήθιστε να λέμε τώρα και εξελίσσεται το 1453 καταλαμβάνοντας και την Κωνσταντινούπολη σε ένα νέο κράτος ισχυρό του οποίου η βασική συνιστόσα ήταν η κατάληψη των χριστιανικών εδαφών. Ε, βέβαια αν θέλουμε να πάμε σε μια πιο βαθιά ανάλυση πώς έγινε αυτό το πράγμα μια, μια μικρή φυλή να εξελιχθεί σε ένα κράτος ε, εκεί πρέπει να κάνουμε αρκετή συζήτηση ε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει επιρροή από το Σελτσουκικό κράτος που για 2,5 αιώνες έζησε στη Μικρασία ε, πάλι στα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ε, η αιτία που εξελίχεται τόσο γρήγορα είναι ότι γυρνίαζε με το Βυζάντιο και επίσης αυτό το κατακτητικό πνεύμα ε, προέρχεται βέβαια ότι ήταν μια φιλή νομαδική αλλά και την εφεύρεση αυτού του σατανικού συστήματος του παιδομαζώματος που έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Για να δέσουμε αυτά κάπως όλα πρέπει να πούμε ότι το κράτος αυτό είχε σαν κεντρική ιδεολογία μέχρι το 1908 μέχρι την επικράτηση των Νεοτούρκων την εξής αρχή ότι εάν δεν εξισλαμιστούν όλοι οι λαοί που ήταν υπήκοοι αυτού του κράτους, το κράτος δεν θα ήταν σε πλήρη ασφάλεια. Ωστόσο αυτό ερχόταν σε αντίθεση με μια άλλη αρχή ότι οι χριστιανικοί λαοί κυρίως ή α πούμε οι μη λαοί τον οικονομικό πλούτο και επομένως υπήρχε μια ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο ας πούμε αρχών. Μετά από το 1908 αυτό ανετράπη. Άρα αν θέλετε εσείς να το ονομάσετε κάπως την οργάνωση του Οθωμανικού κράτους αυτή την αντίληψη, δηλαδή μια πολυεθνή, ένα πολυεθνικό κράτος στο οποίο όμω σαφέστατα υπήρχε διαφορά μεταξύ μουσουλμάνων και μη Σαν αρχή οι μη μουσουλμάνιες θεωρούνται ότι ήταν δευτέρας κατηγορίας πολίτες. Η προσπάθεια που έγινε μετά από το 1839 που έφτασε μέχρι το 1877 να υπάρξει μια μεταρρύθμιση ώστε οι πολίτες να είναι ίσοι ενώπιον του νόμου είναι η mm -hmm. μόνη περίοδος που πραγματικές μεταρρυθμίσεις έγιναν σε mm -hmm. αυτό το κράτος, δεν τελεσφόρησαν. Μετά από το 1877 έχουμε μια, ένα απόλυτα αρχικό καθεστώς του Σουλτάνου Χαμίτ και διαδέχεται το 1908 η δικτατορία των Νεοτουρκών. Κύριο Ζουνόγλου, Γιάννη Ζανδουλάκης, να σας κάνω μια ερώτηση. Ο πολυεθνικός χαρακτήρας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που όπως είπατε ξεκίνησε σαν μια μικρή φυλή υπήρχε από την αρχή ή σταδιακά όχι, εξελίχθηκε όταν ήρθε σε επαφή με τη Βυζαντινή Πολιεθνική ε, Όχι, προκαιρίου. σταδιακά εξελίχθηκε να, αλλά από τις αρχές τους άρχισε να καταλαμβάνει η εδάφη που ζούσαν οι Έλληνες και άρχισε να εφαρμόζεται αυτή η αρχή η οποία βέβαια έχει σχέση με τις αραβικές κατακτήσεις χριστιανικών εδαφών αλλά έχει ένα πολύ διαφορετικό χαρακτήρα και πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η συνιστώσα του πεδομαζώματος πουθενά άλλου δεν και Σοβαροί ε, γνώστες του Ισλαμικού νόμου σαφέστατα γνωματεύουν ότι ε, αυτό το φόρος αίματος δηλαδή το παιδό μάζωμα ήταν τελείως ε, κατά του Ισλαμικού νόμου δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα άλλο Ισλαμικό κράτος αυτό σε αυτή τη μορφή Μάλιστα Ο Νεοθωμανισμό ως πολιεθνική πρόταση Κοιτάξτε, αυτή η πρόταση κυρίω προέρχεται για την αντιμετώπιση του εσωτερικού προβλήματο που έχει η Τουρκία. Όπω ξέρετε, έχει μια. Όχι, μειοπι... δεν μπορώ να την πω μειονότητα. Είναι. Τώρα μπορεί να φτάσει και 30%. Έναν πληθυσμό ο οποίο πλέον έχει συνείδηση ότι δεν, είναι... δεν ανήκει στο τουρκικό έθνο. Αναφέρεστε στους Κούρδους. Ναι, είναι για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματο. Ε, μην ξεχνάμε όμως ότι και μετά από το 1923 ποτέ δεν αναπαρνήθηκε η σύγχρονη Τουρκία την αντίληψη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ότι ήταν ένα μεγάλο κράτος ισχυρό, ότι καταλάμβανε ε, τα εδάφη και υποτίθεται διοικούσε με εντός εισαγωγικών με δικαιοσύνη αυτά τα εδάφη. Αυτό δεν το απαρνήθηκε ποτέ, όλα τα σχολικά βιβλία αυτό ευαγγελιζότανε. Επομένως είναι λάθος ίσως αυτός ο όρος νέο ναι, Οθωμανισμός, είναι τελείως τεχνητός, Μάλιστα. έχει ένα σκοπό, το σοβαρότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει η χώρα, που ανέφερα που είναι το ζήτημα ε, το κουρδικό. Μήπως το κουρδικό ε, δημιουργήθηκε εξαιτίας της ε, κεμαλικής πλέον ε, πολιτικής, που ενώ στην Οθωμανική πολιτική χωρίζονταν με βάση την θρησκεία τε, τα μιλέτια, στη συνέχεια άρχισε να υπάρχει αυτή η εθνο... εθνοτικοποίηση Όχι, πούμε... αυτό εγκαταλήθηκε πιο νωρί από τους Νεοτούρκους η... η κεντρική πολιτική των Νεοτούρκων ήταν η εξη Πρώτον, ε, πλέον οι χριστιανικη λαοί δεν πρέπει να υπάρχουν mm -hmm. Ήταν mm -hmm. άδαξη η πολιτική mm -hmm. Δεν ήταν ότι ε, λυνόταν το πρόβλημα με εξισλαμισμό Πλέον δεν έπρεπε να υπάρχουν Και επακολούθησαν αυτά που έγιναν από το 2014 μέχρι το 24. Μάλιστα η δεύτερη συνιστόσα της πολιτικής των νεοτούρκων και η οποία συνεχίστηκε μετά από το 1923 ήταν και οι μουσλουμανικοί λαοί οι οποίοι δεν, ήτανε, δεν δεχόνσαν ότι είναι Τούρκοι έπρεπε με κάποιο τρόπο να ομολογήσουν ότι εκτουρκίζονται. Ότι είναι Τούρκοι, ναι, δηλαδή ότι... με βάση το θρήσκευμα στην ουσία να τους εκτουρκίσουν. Έτσι ναι, η θρησκεία χρησιμοποιόταν σαν μέσο. Οι οποίοι οι Τούρκοι ήταν ένα πολύ μικρό ποσοστό. Ε, η καθαρή τουρκία. ας πούμε Εντάξτε, τώρα, πριν το 2023 Σε αυτή τη γεωγραφία κανείς, κανένας λαός ναι. δεν μπορεί να επικαλεστεί φιλετική καθαρότητα πολιτισμικά ναι δεν ήταν μεγάλο. Ήτανε μικρός ο αριθμό. αν κοιτάξτε τους αριθμού. Ε, η χριστιανική λαοί πριν το 1913 στην, στα σημερινά σύνορα της χώρας ήταν περίπου το 30% ε, ναι. καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν μειοψηφία όπω συνήθω μειονότητα τη λέγαμε είναι λάθος ο όρος μειονότητα Υπήρχαν μεγάλοι πληθυσμοί, οι οποίοι είχαν, ήταν οι Έλληνε, οι Αρμένοι, οι Ασύριοι και υπήρχαν και οι Μουσουλμανικοί λαοί που ήταν οι, οι Κούρδοι, οι Λαζοί, οι Κυρκάσοι και υπήρχαν oh. βέβαια και Τούρκοι, οι οποίοι ήταν πολιτισμικά, ανήκανε στο μηδούσαν τουρκικά, ήταν Μουσουλμάνοι κτλ. Που απλά oh, κάνουμε yeah. το λάθος και τα μπερδεύουμε και yeah. λέ, με το βάση το θρήσκευματά yeah. ένα μες yeah. σε ένα. Έτσι μας συνδέεται και με την επόμενη ερώτηση, η οποία αφορά γενικότερα την παρουσία των Ελλήνων σήμερα στην Τουρκία ναι. και τι τελικά προβλέπει Κοιτάξτε, ο, ο Πρέπει να στηριχθούμε στις διεθνείς συμβάσεις. Η, η ελληνική παρουσία στην Κωνσταντινούπολη και στην Ήμβροτη και την Τένεδο εξασφαλίζεται με, την, με το θεμέλιο λίθο της σύγχρονης Τουρκίας Τη Ρεπουμπλικανική Τουρκία που είναι η συνθήκη τη Λοζάνη. Όλοι το αποδέχονται αυτό στην Τουρκία ότι το κτηματολόγιο τη χώρα ανήκει στη συνθήκη τη Λοζάνη. Επομένω, προβλέπει αυτή η συνθήκη ότι αυτέ οι μειονότητε, οι κοινότητε μάλλον, οι τρει μειονότητε, η ελληνική, η αρμενική και η εβραϊκή, έπρεπε να έχεραν προστασίες. Δεν έγινε αυτό. Ε, συνεχίστηκε η ίδια πολιτική πριν από το 23, ότι αυτέ οι μειονότητε θεωρήθηκαν εν εχθροί, εσωτερικοί εχθροί αυτό το γεγονός ότι αναγνωρίζεται σήμερα τουλάχιστον από μια μερίδα του κυβερνώντος κόμματος από μια μερίδα το λέω, το τονίζω όχι όλοι, είναι κάτι το οποίο είναι ένα πρώτο βήμα επίσης πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι ακαδημαϊκοί Τούρκοι όχι με, χωρίς κόστος έχουν προβάλει αυτές τις αλήθειες ότι αυτές οι μειονότητες συνεχίστηκε η πολιτική η πρώτου 23 να θεωρούνται εν δυνάμει επικίνδυνα στοιχεία. Επομένως, έχουμε μια κατάσταση η οποία μιλάει μόνο με τους αριθμούς. Με το 1924, το 1923, την δηλαδή, επάβριο της συνθήκης της Λοζάνη, οι ελληνικές κοινότητες της Κωνσταντινούπολης και της Ιμβρου Τενέδου, που επίσημα αναγνωρίζεται από την Τουρκία ότι ε, Μένουνε αυτή η μειονότητα, ήταν κάπου 130.000, τώρα είναι μερικές χιλιάδες. Είναι... Αυτή η διαφορά των αριθμών δεν έγινε, όπως μέχρι τώρα ισχυρίζονται μερικοί στην Τουρκία, ε, ότι έφυγαν για οικονομικούς λόγους, όπως μετανάστευσαν κάποιοι στη Γερμανία, Τούρκη κτλ. Έγιναν προφανώς από ένα κρατικό σχεδιασμό, από ένα σχεδιασμό που εφαρμόστηκε σταδιακά με πολύ αξυπνο τρόπο και πρέπει να τονίσουμε το εξής ότι αυτά τα μέτρα δεν είχαν καμία σχέση με τις ελληνοτουρκικές διαφορές δεν είχαν καμία σχέση με τον Κυπριακό η μόνη σχέση που είχαν ήταν, ήταν προλημένες αποφάσεις ότι θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα ο χρονισμός επιλεγόταν τις, ε, την περίοδο που υπήρχε κάποια κρίση ώστε να δικαιολογηθεί η εφαρμογή τους και για την κοινή γνώμη μέσα στην Τουρκία, αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονιστεί, διότι βλέπουμε ακόμα και όταν μεσορανούσε η εντό εισαγωγικών ελληνοτουρκική φιλία, εφαρμοζόντουσαν τα πιο σκληρά μέτρα κατά των Ελλήνων και των άλλων των μειονοτήτων. Ήταν μια πολιτική προσχεριασμένη, απλώ ζητούσε τον κατάλληλο χρόνο να εφαρμοστεί. Τώρα το ζήτημα είναι το εξή: ότι ε, πράγματι έγιναν πάρα πολλά μέτρα. Αυτά ίσω κάποια άλλη φορά πρέπει να τα μιλήσουμε. Είναι στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πολύ σκληρά δύο μέτρα εφαρμόστηκαν: οι 20 ηλικίε και ο φόρο περιουσίε. Το Βαρλίχ με, μετά το 1955, αυτό που είναι στην μεταπολεμική ιστορία τη Ευρώπη. Ένα πρωτόγρονο πονγκρόμ που εφαρμόστηκε σε μια νύχτα που καταστράφηκε όλη η υποδομή και μεγάλο αριθμό νεκρών και ΔΥΑ κατά των Ελλήνων τα και το 24 οι απελάσεις όλα αυτά είναι καταγραμένα και προ τιμή του και από τουρκού που τα αναγνωρίζουν και τα πιστοποιούν. <Συσκά> το ζήτημα είναι το εξής ότι σήμερα το Διεθνές Δίκαιο δεν μένει στατικά, δεν λέει πια μετά από εδώ να μην γίνουν αυτά. Λέει και το εξής ότι πρέπει να γίνει στο βαθμό του δυνατού αποκατάσταση. Δεν μπορεί να επαναφέρει τον χρόνο πίσω δεν μπορείς να ξαναφέρεις στην κοινότητα να είναι ναι. όπως ήταν πριν το 55 ή πριν το 40 ναι. αλλά λέει ότι πρέπει όλα τα δυνατά μέτρα ο θήτης πρέπει να τα λάβει. Μάλιστα. Μιλάμε για ψηφίσματα του ΙΕ, παμψηφίοι κτλ. Και επομένως είναι, ε, η τουρκική κυβέρνηση έχει το καθήκον και την υποχρέωση να προβεί σε τέτοια μέτρα να προβεί σε μέτρα θεραπείας, αποκατάστασης, να σεβαστεί τους θεσμούς της ελληνικής ε, μειονότητας, να σεβαστεί πρώτα απ' όλα το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που είναι ένας θεσμός όχι μόνο ελληνικός, είναι ένας παγκόσμιος ικουμενικός θεσμός με περίπου ε, 2.000 αιώνων ιστορία. Ε, ε, αυτά πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε. Αλλιώς δεν μπορεί να μιλήσει κανεί ότι σήμερα στη γη τη στις τη γης ισχύει, ισχύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριε Ζούνογλου, ε, φυσικά η, η σημασία του αριθμού της εμειονότητας των Ρήνο στην πόλη είναι μεγάλη, αλλά εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο η, πο, η πολιτιστική μας παρουσία και θα ήθελα να τονίσω τη σημασία αυτή όσον αφορά τη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού ναι. της πόλης. Τι έχει μείνει σήμερα, σχολεία υπάρχουν, εφημερίδες υπάρχουν. Υπάρχουν σχολεία, κοιτάξτε, μπορεί ο αριθμό να είναι μικρός, αλλά υπάρχουν και Έλληνε οι οποίοι είναι τόσο άξιοι που αντι, ε, αν, αντισταθμίζουν την μείωση του πληθυσμού. Ε, Λειτουργούν αυτή τη μητρία λύκεια, ιστορικά λύκεια, και όταν μπαίνει μέσα καταλαβαίνεις ότι μπαίνει σε σχολείο, όχι όπως άλλα σχολεία νομίζω ότι μπαίνει. σε... Ε, ε, ε, είναι, είναι πολύ σημαντικό, σημαντικό είναι. αυτό γιατί τελικά έχει σημασία ο αριθμό, αλλά περισσότερο μετράει και η ποιότητα Βεβαίως. μιας Ξηθάτε παρουσίας και εμείς σαν ενδιασπορά οι εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες η πρώτη μέρη μα μας και της ομοσπονδία που έχει δημιουργηθεί εδώ και μερικά χρόνια είναι πρώτα απ' όλα αυτό που η ιστορία το επανέλαβε πάρα πολλέ φορές ότι η αποκατάσταση και η αναζωογώνει στο ελληνισμό της πόλης, θα γίνει μέσω της παιδείας. Έτσι έγινε το ναι. Επάύριο της Άδωσης, έτσι έγινε το 1831. Αυτό πάντοτε έκανε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όταν ίδρυσε ο γενάδιος σχολάριο στη Μεγάλη του Γεννουσχολή, η οποία λειτουργεί ακόμα, σαν σχολείο και εκπαιδεύει, δίδει ελληνική παιδεία, το Ζωγράφιο Γυμνάσιο είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία που είχα την τύχη στη ζωή μου να αποφοιτήσω. Και επίσης και το Ζάπιο Παρθεναγωγείο βέβαια όλα λειτουργούν τώρα σαν μικτά σχολεία. Δυσκολίες υπάρχουν διότι πάντοτε η παιδεία υπήρξε ο πρώτος στόχος των εθνικιστικών πολιτικών. Ε, αλλά και υπάρχουν και οι άξιοι καθηγητές και πάνω απ' όλα βέβαια η μέρημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και οι προσπάθειες και στην πόλη μέσα των ομογενών αλλά και οι δικέ μας οι οποίοι όπως σας τόνισα ότι πρέπει να σαν στρατηγική ομοσπονδία μας έχει σαν κύριο σκοπό ότι η αναβάθμιση της παιδείας είναι εκείνο το οποίο θα αντιμετωπίσει όλα τα υπόλοιπα προβλήματα συμπεριλαμβάνωμένου και του δημογραφικού αυτό είναι το πρόγραμμά μας και γι' αυτό προσπαθούμε, πασχίζουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πέρα από εκεί πρέπει να σας πω ο ελληνισμό, παρόλο που οι αριθμοί είναι όπως είπατε και εσείς σχετικά με το παρελθόν μικρή αλλά έχει μια πολύ ουσιαστική πολιτιστική παρουσία. Στο... Στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2010 οι Έλληνε είχαν μια πολύ μεγάλη συμμετοχή. Να το πούμε και όλες και να ενημερώσουμε και το κοινό ότι η έκθεση αυτή των Ρωμιών Αρχιτεκτώνων στη διαμόρφωση του σύγχρονου τοπίου στην Κωνσταντινούπολη φιλοξενείται από το Μουσείο Αθηνών και λειτουργεί καθημερινά Ολύτε. μέχρι τέλη Ιουλίου από ό,τι ξέρω αυτό ήταν, έκανε μεγάλη εντύπωση στην Κωνσταντινούπολη αυτή η έκθεση Πράγματι. και άλλες πολιτικές δραστηριότητες και σε συνέδρια ομιλίες εγώ είχα την τύχη σε ένα συνέδριο που είχε οργανωθεί στα 2010 τα πλαίσια του 2010 της πολιτικής Ευρώπης, mm. σε ένα συνέδριο για την ιστορία της ιατρικής παρουσίασε τον έργο των μεγάλων Ελλήνων ιατρών, του Στέφανου Καραθοδορή, του mm. Μάρκου Αποστολίδη που είναι ιδρυτής της Ερυθράσιμης Ελλήνου. Ε, ξέρετε ότι όλο αυτό το εθνικιστικό ψέμα στηρίχθηκε ότι αυτές οι μειονότητες ήτανε πράκτορες των ξένων δυτικών δυνάμεων ναι, ναι. αυτό είναι ένα okay. μεγάλο ψέμα αντίθετα η, ο ελληνισμός μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ακόμα και στη σύγχρονη Τουρκία πάντοτε υπήρξε παράγοντας προόδου προσφοράς για το γενικότερο σύνολο για το καλό όλων των λαών που ζούσαν μέσα στο κράτος Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, κύριε Ζουνόγλου. Στο, στα λίγα λεπτά που μας έχουν ελεύει ναι, ναι. ε, ένα μικρό σχόλιο για την επανεκλογή Ερτογάν. Κοιτάξτε τώρα αυτό συνδέεται με αυτά που είπαμε στο πρώτο τμήμα της ομιλίας και μας. Και για την Είναι πολιτική. η πρώτη φορά που πρέπει να πούμε ότι ε, ένα κόμμα το οποίο δεν ενστερνίζεται απόλυτα αυτές τις εθνικιστικές απόψεις παραμένει στην εξουσία. Ναι. και αυτό είναι σημαντικό και ενισχύει δύναμή και μέσα του. στο κόμμα αυτό υπάρχουν εθνικιστές που ε, ε, την απόψις που έζησε η χώρα αλλά υπάρχει και μια μικρή μερίδα που έχει καταλάβει το αδιέξοδο που οδηγούν οι εθνικιστικές πολιτικές που πράγματι αυτό το κουρδικό ζήτημα έχει πάρει διαστάσεις τρομακτικές κύριε Ζούνογλου βλέπετε στο πρόσωπο του Ερτογάν τον αντίστοιχο Πούτιν της Τουρκίας δεν νομίζω τέτοιες συγκρίσεις, δεν νομίζω να ευσταθούν. Μάλιστα. Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ε, δημιουργήθηκε μόνος του. Είναι, ε, έχει καταλάβει αρκετά πράγματα, νομίζω, η εντύπωσή μου από την ιστορία. Δεν ξέρω βέβαια πόσο πραγματικά ε, τα πιστεύει. Εν πάση περιπτώσει όμως έχει δείξει μια ικανότητα διαχείρισης ε, του όλου θέματος και κυρίως μην ξεχνάμε ότι πριν 10 χρόνια αν έλεγε κανείς ότι θα μπορεί η δικαιοσύνη να δικάζει αξιωματικούς εν ενεργεία, κανείς δεν θα το πίστευε στην Τουρκία. Επομένως, ε, κατά την άποψή μου, είναι ένας πολύ ικανός ηγέτης και έχει απόψεις οι οποίες δεν είναι οι ίδιες με αυτές που διοίκησαν τη χώρα τα τελευταία 70-80 χρόνια. Ναι, καταλάβαμε βεβαίως. Ε, απ' την άλλη, εμεί όλη αυτή την ε, ώρα φέρνουμε στο μυαλό μας λέγοντας αυτά τα πράγματα για τους Τούρκους, τη δική μας κατάσταση και αναπόφευκτα τη συγκρίνουμε. Και τι να πούμε, είναι... είναι... Η δική μας κατάσταση είναι ευθύνη δική μας. Ε, ε, ε, δεν μπορούμε να επιρρύπτουμε πάνω την ευθύνη στους ξένους. Ναι. Πρέπει εμείς να διορθώσουμε τον εαυτό μας, πρέπει να καταλάβουμε την ιστορία, πρέπει να καταλάβουμε... Ε, οι συμφορές μας γιατί έγιναν, τις περισσότερες φορές εμείς έχουμε την ευθύνη το τι συνέβη σε εμά. Επομένως όλοι οι βεβαίως οι ξένες δυνάμεις κάνουν το έργο τους, αυτό είναι δεδομένο. Εμείς για τον εαυτό μας τι κάνουμε και τι κάνουμε για τον ελληνισμό και για τη χώρα, για την Ελλάδα. Έτσι, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε και πολύ. Σας ευχαριστούμε και καλή επιτυχία και την προσπάθεια σα. Σας ευχαριστούμε κύριο Ζούνογλου να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Στο σημείο αυτό ο ραδιοφωνικός μας χρόνος έχει φτάσει στο τέλος του επειδή όμως το ζήτημα είναι προφανώς εκτός από ανεξάντλητο εμείς ούτε καν ακροθυγός δεν μπορέσαμε να το ακουμπήσουμε ακόμη από αρκετές πλευρές ε, αποφασίσαμε να αφήσουμε για την επόμενη εκπομπή του αμέσως επόμενου Σαββάτου ε, τα ζητήματα μεταξύ ελληνικής και τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και πως αυτά τα δυο αλληλοεπηρεάζονται Γι' αυτό λοιπόν ε, βάζουμε μία άνω στο σημείο αυτό, στο θέμα της ε, τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και ε, θα, συνεχίσουμε, θα ξαναπιάσουμε το, το θέμα μας από το σημείο στο οποίο το, το σταματήσαμε. Η ραδιοφωνική συντορροφιά λοιπόν της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης σας καληνυχτίζει από τον Γιάννη τον Δαδουλάκη, Καλή τον Φίλιππο τον Δωγάνη, και τον θανάσι Παπαρούπα. Καλό σας βράδυ. Και Αλλά φυσ... και τον Ιχολήπτη μας, το Αθανές των Σα Σας ευχόμαστε όλοι καλό βράδυ Και καλή εβδομάδα Ελπίζω να μπορείτε να περιμένετε μέχρι την άλλη εβδομάδα για την εκπόμπη μας Χαίρετε Ραδιοκαταγράφες Η ιδανδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φιδιωτικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα. Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Απόψεις Γκάλο